Με το αποτέλεσμα. Μπράβο. Εγώ δεν κρύφτηκα πίσω από το δαχτυλό μου, δεν πετύχαμε τον στόχο τον οποίον θέσαμε και σίγουρα οι πολίτες επέλεξαν μέσα από την κάλπη των ευρωεκλογών να μας στείλουν ένα μήνυμα. Ρε πάρτε τον π*** από εδώ ρε μπρο, πάρτε τον π*** όρε. Μπρο όμως. τον είπε μπρο, αυτό είναι το μήνυμα επειδή έκατσαν και αξιολόγησαν το μήνυμα τι ακριβώς συνέβη πριν, ε, πότε είχαμε ευρωεκλογές, την Κυριακή, 9η Ιουνίου Και όλα τα επιτελεία και πιάσανε το μήνυμα και το κατάλαβαν και εφαρμόζουν από τότε πολιτικές που είναι υπέρ του λαού γιατί το μήνυμα. Σύμφωνα με τη μετάφραση που έκαναν έλεγε αυτό και αυτό ο Κυριακός Μητσοτάκη εδώ για τους πολίτες που του μίλησαν, που τους μίλησαν. Το περίφημο μήνυμα όπως γίνεται πάντα είμαστε σε μετεκλογική περίοδο και σε μια διαρκή προεκλογική περίοδο έτσι και αλλιώ, Οπότε τα μηνύματα πάνε και έρχονται. Καταρχά, αξιολογήσαμε το εκλογικό αποτέλεσμα. Και σίγουρα οι πολίτε επέλεξαν μέσα από την κάλπη των ευρωεκλογών να μα στείλουν ένα μήνυμα. Και σίγουρα υπήρχαν πολίτε οι οποίοι ε, απήχαν από αδράνεια, αλλά υπήρχαν και πολίτε που απήχαν συνειδητά. Οι οποίοι μα είπαν Δεν θέλουμε να ψήσουμε κάποιο άλλο, σα δίνουμε δηλαδή μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν μα έχει κερδίσει κάποιο άλλο και σίγουρα δεν μα κέρδισε, κέρδισε ούτε το δεύτερο ούτε το, το, το, το, το, το τρίτο κόμμα. Έχουμε. Κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσετε. Μας είπαν λοιπόν, σας εμπιστευόμαστε αλλά με έναν αστερίσκο. Τι να μας κάνει ο Μετσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός. Φροντίστε να τρέξετε πιο γρήγορα, να είστε πιο αποτελεσματικοί. Know, mind, και σίγουρα οι πολίτες μας είπαν... Στα να μα! Μα είπαν λοιπόν... Στα τσακίδια! Μα είπαν λοιπόν... Αν δεν είσαστε όλοι άχρηστοι. Κάνω δεν το είπαν έτσι, άλλο επίθετο χρησιμοποίησαν οι πολίτες, αλλά εφόσον η Τώρα το λέει με αυτόν τον τρόπο, να το δεχτούμε και όλα τα υπόλοιπα που ακούσαμε για το τι ακριβώς τους είπαμε εμείς Πολίτες. Οπότε δίνει συνέντευξη ο Κυριακό Μητσοτάκη τον τελευταίο καιρό. Χτε έδωσε στο ρεαλ στο ραδιόφωνο, στο Χατζη Νικολάου. Πάντα μιλάει για την ακρίβεια, τη μάχη που δίνει, τα αποτελέσματα που φέρνει. Βλέπει και αποτελέσματα. Και κάθε φορά η πιο πρόσφατη συνέντευξή του, την πιο πρόσφατη συνέντευξη, λέει για αποτελέσματα απτά. Βλέπει ο ίδιο, δεν πάει ποτέ στο σούπερ μάρκετ. Δεν έχει σημασία, βλέπει ότι υπάρχουν αποτελέσματα και η ακρίβεια σιγά σιγά πέφτει. Είναι και αυτή η επιστολή που έχουμε στείλει στην Ούρσουλα. Και τα αποτελέσματά της έχουν αρχίσει να φαίνονται στο ράφι. Γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ήδη σε μια περίοδο όπου τα στοιχεία του πληθωρισμού μας κάνουν... πιο αισιόδοξος από ότι ήμασταν e πριν από κάποιους μήνες και έχουμε και τις πρώτες ενδείξεις αποκλιμάκωσης πια τιμών γιατί με να δεν με ενδιαφέρει μόνο να μειώνω το πληθωρισμός θέλω πια να δω μειώσεις σε τιμές προϊόντος στο ράφι στο ράφι θα μείνεις εσύ θέλω πια να δω μειώσεις σε τιμές προϊόντος στο ράφι τις είδαμε για πρώτη φορά τον τελευταίο μήνα Και προφανώς θέλουμε να τη ζούμε σε πολύ μεγαλύτερη ένταση. Τα πήραμε πολύ καλύτερα από τον Ευρωπαϊκό Μέσο στον πληθωρισμό τον τελευταίο μήνα και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Και αυτό βγαίνει στη σκηνή. Ε, αυτά τα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκη, είναι ενθαρρυντικό, το έχουν εμφανίσει το ράφι, κάποια προϊόντα, σιγά σιγά ρίχονται και τ' άλλα, αφήνουμε πίσω μα τα, τα, τα αρνητικά, τα χειρότερα, πάμε καλά γενικώς, μπράβο, φαίνεται αυτό και εσείς που πηγαίνετε προς τα στα ράφια και στέκεστε και βρίζετε, το Μητσοτάκη πρώτον και τους υπόλοιπου στη συνέχεια, νιώθετε και σημερίζεστε αυτή του την άποψη, αυτή την αντίληψη ότι πάνε πολύ καλά. Τα πράγματα είστε και εσείς χαμογελαστοί δηλαδή, γιατί και η βούλτευση πήγε στη Βουλή προχθές και είδε συναδέλφους τη, άνετους και ωραίους μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, χαμογελαστούς. Κυρία Πολίτευση, λέμε για το Πασόκ, λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ που έχουν προβλήματα κτλ. Αλλά και στην κυβέρνηση δεν πάτε πίσω. Και το λέω αυτό γιατί ε, βγαίνουν σιγά σιγά και ακούει ένα έντονο ψήφιρο ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα υπάρχει λευκή απεργία. Εγώ χθε πήγα στη Βουλή, δεν Ήταν είδα όλα κάτι. Καλά. Δεν είδα κάτι. Βέβαια θα μου πει καλά, Σοφία μου, τώρα δεν θα έρθει ο καθένα να σου πει τον πόνο. Το δέχομαι. Όμω δεν είδα τέτοιο κλίμα. Ήτανε χαμογελαστοί συνάδελφοι. Υπάρχουν και δεν εκέραζε μεταξύ των 158 Εγώ, χθε πήγα στη Βουλή, ήταν χαμογελαστοί συνάδελφοι. <Σταίωνα> Γελάγανε, είχαν σκάσει τα γέλια. Χαμογελαστού του είδε η Σοφία Βούλτευση, άρα ικανοποιημένη, άρα άνετη. Δεν του απασχολεί καθόλου το εκλογικό αποτέλεσμα του 41 στο 28, η αποχή μεγάλη. Το ένα εκατομμύριο ψήφου που χάθηκαν, τίποτα από όλα αυτά. Νιώθουν ικανοποιημένοι και γι' αυτό ήταν όλοι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, αυτό η βούλτευση. Αυτό μα είπε η βούλτευση. Χαμογελαστή δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ Απολύονται εκεί. Ο ΣΕΟ, ο Στέφανο Κασελάκη, απολύει εργαζόμενου, ανθρώπου, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν εκεί χρόνια και του διώχνει, του πετάει έξω και με άγαρμο τρόπο, όπω γίνεται πάντα σε τέτοιε μεγάλε επιχειρήσει και πολυεθνικέ που στέλνει τι επιστολέ. Ο Κυριακό Μητζοντάκη έτσι λειτουργούν. Και τελευταία συνήθεια είναι και με mail. Να απολύεσαι και με mail. Ε, εκεί ούτε mail. Δεν ξέρω αν έχουν κιόλα. Με τα τηλέφωνα γίνονται απολύσει. Απολύθηκε ο Θεοχαρόπουλο. Απολύθηκε και ο Γιώργο Τσίπρα. Ξάδελφος του Τσίπρα, του ηγέτη της κεντροαριστερά, Ο Γιώργος Τσίπρας ε, κατηγορήθηκε από στελέχη από τη Βούλα Κεχαγιά Ότι αφήσαν κάποια υπονοούμενα ότι έπαιρνε χρήματα Αλλά δεν τα δούλευε αυτά τα χρήματα που έπαιρνε, δεν ήταν αποδοτικός Αυτό το έμαθε ο Γιώργος Τσίπρας Και όπως συμβαίνει σε κάθε σοβαρό κόμμα βγήκε στα κανάλια Και αυτός και η Κεχαγιά λύσουν τις διαφορές Γίνεται το συνέδριο επειδή προφανώ δεν άρεσαν αυτό το οποίο έκανα κριτική στο πώ του κόμμα, δεν υπάρχει πολιτική λειτουργία, το αυτοπόδικτα δηλαδή. Καλούμε στο τηλέφωνο ότι ε, θα βγει οτιδήποτε θα κατέβαινε τι ευρωκολογίε, φεύγω από απαντευτή. Λέω δεν έχει καμία σχέση τώρα μεγάλο. Οι εκλογέ προκρεματικέ σε δύο μήνε. Μην πείτε έτσι, πέσουν την καθήθαμε να συνδευκολούν κιόλα. Λοιπόν, και λίγε μέρε μετά με ο οικονομικό πέθυνο και μου λέει ότι λέει σύμβαση. Λέω, η σύμβαση. Λέω να έλθει η σύμβραση, αλλά για ποιο λόγο, ειδικά εγώ. Υπάρχει κάποιο αποφόσιο οργάνω, υπάρχει κάποιο σχεδιασμό. Δεν μπορώ να προσφέρω γιατί ειδικά εγώ. Απάντηση δεν υπήρξε και έρχεται αυτό το, το προφησμένο το, το οποίο έγινε. Λοιπόν, τα περιεργομιστία σε ανθρώπου που είτε δεν είχαν ποτέ καμία σχέση με την αριστερά ή μόνοι του σχέση με την πολιτική είναι έμιστη, δηλαδή με χρήμα. Οι άλλοι παραδίπλα που μπορεί να έχουν κάνει χρόνια ή και δεκαετίε με επαγγελματική σχέση με το κόμμα, σε μένα όχι πλάτο το επιστρέφω, του στείλω στα μούτρα. Να το πω έτσι καθαρά και να τελειώνουμε. Εντάξει, όχι σε μένα αυτά πράγματα, όχι σε μένα. Η πραγματικότητα σήμερα αυτή, ο οποίο δεν λέει ναι όλα, φεύγει. <ríaterm>. Του σου εσένα, καθρεφτάκι. Του στείλω στα μούτρα. Στα μούτρα σου χλεπονιάρη. Εδώ είναι ο Κασελάκη, ο οποίο απαντάει στον Γιώργο Τσίπρα, ο οποίο του έφτησε στα μούτρα και βγήκαν και οι άλλοι σύντροφοι μετά να τοποθετηθούν. Ό,τι γίνεται σε ένα αριστερό κόμμα με αρχέ, με αξίε, όπω συμβαίνει συνήθω. Βέβαια, εδώ μπήκε ο Κασελάκης, του έδιωξε του έστειλε όλου και θα στείλει και του υπόλοιπου. Έχει φύγει και ο τεμπονέρας, είναι τρεις αυτοί που έχουν σουταριστεί από σύμβουλοι, από διάφορες άλλες θέσεις θα συνεχιστεί το ξεκαθάρισμα γιατί έτσι πρέπει να γίνει σε ένα σωστό αριστερό κόμμα να μείνει ο σεο μόνος του που ξέρει καλύτερα τα της αριστεράς περισσότερο από όλου τους υπόλοιπους, φαίνεται αυτό που ανοίγει το στόμα του Βούλα και Χαγιά που είναι πρόσωπος τύπου του κόμματος, του Τωρινού, του Κασελακικού κόμματος, μίλησε για το, την απόλυση Γιώργου Τσίπρα και κυρίως ε, το χρησιμοποιείς ως αφορμή για να μας πει για την ανακαίνιση που κάνει το κόμμα. Στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα, με όλο το σεβασμό το λέω, δεν είναι για μία απόλυση που έγινε ευνηδιαστικά. Πρόκειται για τη λύση της σύμβασής του, κάτι το οποίο ήταν συμφωνημένο, Πολύ πριν από τις ευρωεκλογές Σας λέω λοιπόν ότι το μήνυμα είναι Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να φτιάξει το σπίτι του Σε τούτο το παλιό σπίτι Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να φτιάξει το σπίτι του Σε τούτο το ρημάδι Ένα πραγματικό μπουρδέλο Θα με την αγάπη μας Α είναι ελαφρό το χώμα που θα το δει Ένα πάσει. Ένα Σαββατοβράβη Στο παλιό σπίτο ετούτο Ψάχνω να βρω προσφορά για φέτα Που χωρίσαμε Ψάχνω φέτα Τη βραδιά την τελευταία που μιλήσαμε Αλέξη, έλα πάνω Στο παλιό σπίτο Φάρλι Έλα πάνω Στο σπίτι του κρεμασμένου Δεν μιλάμε για σκηνή Την βραδιά Την τελευταία Που μιλήσαμε Τι ωραία ΣΥΡΙΖΑ τέλος Σε αυτό το ρημάδι, σε αυτό το παλιό σπίτι το κάνουν ανακέννηση. Όπως λέει η κυρία Κεχαγιά τώρα που φτιάχνουν το σπίτι τους, το τακτοποιούν και πάνε όλα πάρα πολύ καλά δεν είναι μακριά η μέρα που η Φάρλι θα πάρει θέση. Θέση κομματική, στέλεχος ε, για να νιώθει ο ανασφαλέστατος ηγέτης και συμπλεγματικός και εγωπαθής και νάρκισος όσο δεν παίρνει να νιώθει μια ασφάλεια θελητικά του όντα. Δίπλα του, οπότε η Φάρλι έχει από τώρα εξασφαλίσει θέση. Θα δούμε σε ποια ακριβώ. Το παρακολουθούμε και όταν συμβεί, θα σα ενημερώσουμε. Υποτίθεται είναι κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση. Όμω δεν είναι πια, διότι έρχεται άλλο που γίνεται κόμμα. Έγινε κόμμα αξιωματική αντιπολ, αντιπολίτευση. Η φωνή τη αντιπολίτευση καλείται επίτηδε από τα κανάλια που ελέγχετε εσεί έμεσα ή άμεσα. Μόνο όταν συμβαίνει κάτι δυσάρεστο για ένα κόμμα, οποιοδήποτε εδώ μέσα, για να υπάρχει ο αλληλοσπαραγμό. Όχι να σα κάνουν αντιπολίτευση. Γιατί αυτά που λέμε εδώ δεν θα ακουστούν στα κανάλια το βράδυ. Θα ακουστεί την καλό σπιντή ο Πρωθυπουργό, τι προβλήματα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι προβλήματα έχει ο Πασόπ, τι προβλήματα έχει ο ένα, ο άλλο. Μόνο και μόνο για να εσπείρετε ζυζάνια, για να τη διχόνοια, για να μην έχετε μια ισχυρή αντιπολίτευση. Λοιπόν, από εδώ και στο εξή, υπάρχει η ενιαία αξιωματική αντιπολίτευση που λέγεται Ελληνική Λύση. Υπάρχει η ενιαία αξιωματική αντιπολίτευση που λέγεται Ελληνική Λύση. Θα σα ορθώσουμε το ανάστημα και θα σας σύρουμε πίσω στη λογική. Δεν γίνεται διαφορετικά. Καινούρια λοιπόν ε, αξιωματική αντιπολίτευση είναι ο Κυριάκο Βελόπουλο. Το είπε χθε στη Βουλή. Είχουμε, έχουμε μία που είναι του Κασελάκη. Πολύ σημαντική. Χαμό γίνεται. Διαφωνεί και στα περισσότερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα έχει βρει δύσκολα η κυβέρνηση εξαιτία τη αντιπολίτευση. Κάθε μέρα βιντεάκι στο TikTok. Όσο και να το πει, είναι σκληρό. Όλο αυτό δεν παλεύεται με τίποτα. Τώρα προστίθεται άλλη μία αξιωματική πάντα αντιπολίτευση. αυτή του Κυριάκου Βελόπουλου η οποία. προστίθεται σε μια άλλη αξιωματική αντιπολίτευση. Στη Βουλή, ναι. η αξιωματική αντιπολίτευση είναι η πνεύση ελευθερίας. <Το> η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή είναι η πνεύση ελευθερίας. κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έχουν καταλάβει πολύ καλά ότι έχουν απέναντί τους μία αντιπολίτευση την οποία φοβούνται και αυτή είναι η πλέυση ελευθερίας κι εγώ. Σιγά τα αίματα καλέ! Έτσι έχουμε μία κυβέρνηση και δύο αξιωματικές αντιπολιτεύσεις. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί δηλαδή γιατί και η κυβέρνηση κάνει για πέντε οι δύο αξιωματικές αντιπολιτεύσεις κάνουν για δέκα οχτώ. Βάλτε ό,τι νούμερο θέ Την ψήφισε ο κόσμος με πολύ σοβαρά κριτήρια. Εμείς στη Δημοκρατία, όταν ε, ανέλαβα πρόεδρο το 2016 ψήφισαν τον μισοτάκι γιατί είναι ψηλός γιατί του άρεσε το μαλλί μου. Το μαλλί είναι, Κάξι, είμαι. Ψήφισαν γιατί του άρεσε το μαλλί μου. Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύγκια. Πάμε στη θάλασσα! Τι ωραία! Ξύπρε, τέλο! Και σίγουρα οι πολίτε επέλεξαν μέσα από την κάλπη των ευρωεκλογών να μα στείλουν ένα μήνυμα. Πάμε στη θάλασσα! Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό έχει καταλάβει. Εκεί θα πάει και εκεί θα τα σκεφτεί όλα και θα τα αναδιοργανώσει. Να είστε σίγουροι θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Το νιώθει ο καθένα, νομίζω. Είμαστε αρκετά έμπειροι και καλοκαίρι. Και πάμε σήμερα να το πάμε τις πιο ρυθμικά. Βάλαμε την παπαρίζου στην αγγλική τη εκδοχή με το ζυγκολό. Δεν κολλάει με τα υπόλοιπα, αλλά έχει ένα ρυθμό που κάπω υπογραμμίζει και αναδεικνύει όλα αυτά τα ηχητικά που ακούμε. Όμω επειδή είναι καλοκαίρι, να μείνουμε σε αμυγό καλοκαιρινό ρυθμό. No, no. Μαζί. <Το> Όλοι μαζί Όλοι <Το> μαζί Μέσα στα στενά τα παιδιά κάνουν σεξ στις πιλωτές <Το> Πεγγάρια ρίχνουν χρυσάφι στον δρόμο να βγω να πνιγώ <Το> Χριστός Λίγο νερό ρε, παιδιά νερό <Το> Όμως μου φτάνει μου φτάνει μου φτάνει που έχω εγώ Εγώ δεν πίνω τσίπωρα Κύριε Ευαΐα Πήγω θάλασσα και τα γόρι μου Αλήθεια Λίγο χαζίζε Λίγο, Λίγο, Λίγο, Λίγο, Λίγο κρασί Κύριε Βαΐα. Λίγο θάλασσα και τα γόρι μου Θα πάω με το ιδρωμένο t-shirt μου Καβλα Πόρτα έχω στο φως Στον αναστοχασμό Κι ο καημός αδερφός Στο βράχο Επιστολέ του Ιησού Χριστού του Ιδίου Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γοριμού. Γεια σουρε, για γεια σουρε. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γοριμούν. Να μην πεθάνει ποτέ, ρε φίλαρα, ποτέ, ρε, ποτέ. Σκατά να πιάνει χρυσάφνα να μαλάκανε. Από τι ωραίε εποχέ καραντίνα είναι αυτό ο τελευταίο και το σεξ τη πιλωτέ. Και αυτό από εκεί μα έρχεται και όλα τα υπόλοιπα. Γνωστό τραγούδι, το ξέρετε. Ο αναστοχασμό και ο βράχο που είπε ο Κυριακό Μητσοτάκη. Αυτά να τα κρατήσουμε σαν έννοιε. Κάποιο ποίημα είναι, όπω συμβαίνει στα περισσότερα ποίηματα τέτοιου τύπου, που μπαίνουν λέξει επειδή είναι ωραίε από μόνε του, βγάζουν έναν ωραίο ήχο. Ο αναστοχασμό βγάζει ωραίο ήχο. Ο βράχο έχει καιρό μέσα για και τη σύλαβο για σκύλο ή για το αυτή. Ταιριάζει και είναι πολύ καλό όλα αυτά με, το, με τη Μαρινέλα. Ήρθανε και δέσανε όμως να μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια πτώση εκλογική αλλά πάντα εμείς εδώ τα βλέπουμε θετικά και για τους φίλους δεξιούς ακροατές. Έχουμε και πολλούς. Αυτό το 28 όπως μας έχει πει από την αρχή της εβδομάδας και το ακούμε κάθε μέρα για να τονωθούμε όλοι θα ξαναγίνει 41. Υπάρχει σενάριο. Που θα σα έκανε να ζητήσετε το, τη συνεργασία του κυρίου Βελόπουλου. Του κυρίου Βελόπουλου. Προσεχώ. Γιατί να τη συζητήσουμε σήμερα. Γιατί έχει μια αυξημένη δύναμη. Έχουμε γιατί 158 α... ανθρώπου στην κοινοβουλευτική μα ομάδα. Υπάρχουν και δεν είναι κέρασμα μεταξύ των 158. Για το μέλλον, λέει. Στο μέλλον θα ξανακερδίσουμε τι εκλογέ με αυτοδυναμία. Θα ξανακερδίσει το μέλλον πάλι. Το 28 το ξανακάνετε 41. Μάλιστα. Μάλιστα. Yeah, yeah. no, Ψάχνω να βρω προσφορά για φέτα. Yeah, yeah. Εδώ η Ελληνοφρένια. Όπω κάθε μέρα, σήμερα Παρασκευή, τελευταία μέρα τη εβδομάδα, 2, 11, 10, 80, 80, τηλέφωνο επικοινωνία. Μέσα είναι και σας περιμένει, Δημήτρης Δημήτης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού, τι πρώτης διευθμίσεις και εδώ είμαστε. Ένα μήνυμα για το γυμναστήριο. με πολύ αγάπη, γιατί φοβάμαι ότι έρθει από τον Κεμπετρίνα. Δεν ξέρει, από κάπου τέτοιο. Άμα είσαι τυχερό, θα τις αρπάξεις λίγο. Ναι, ρε, γυμναστήρια και γύμνασε και λίγο το μυαλό. Καλό θα κάνει, ρε, φιλέ. Όλα μαζί δεν γίνονται. Εν αυτό, ναι, ρε, φίλε, πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Νου υγιεί, εν σώματι υγιεί. Πώ το ξεχνάνε αυτοί που είναι οι κάφρι να πούμε οι του κόλλου. Δεν μου λε. Αλήθεια τώρα. Όταν σε απειλούν οι φασίστε στο τηλέφωνο, όχι εσένα, εμένα. με απειλούν οι φασίστε στο Ιντερνετ, μπορεί να πα στην ιδίωση ηλεκτρονικού εγκλήματο ή θα σε μπουζουριάσουν εκεί αυτοί. Αυτοί θα σε μπουζουριάσουν γιατί μπορεί να ήταν αυτοί που σε βρίζανε στο τηλέφωνο. Γι' αυτό ρωτάω. Ναι, δεν το ξέρει. Μην ρισκάρι. Μην ρισκάρο λε. Όχι, όχι, όχι, όχι. Μπορεί να ήταν οι ίδιοι. Υπάρχει κόνφλικτ <laughs> μεταξύ φασιστών με, με πολιτικά και φασιστών με στο λε. Αυτό που με απειλήσε είναι προφανώ συνάδελφο. Ναστικό γιατί μου είπε ότι δεν θα βρεθούμε Σε καράβι, ρε που τα πανόπαιδο και τέτοια. Α, Ήταν. τον Τρόιο πάτος του Βαρελιού. Ναι, προφανώς. Το βλέπω τον Glory Hall να έρχεται. Θα το το Βαρελι, κανονικότατα. Yeah. Έλα, Ελα. Παίρνω, παίρνω δεν σε βρίσκουν. Αμπερήκε όμω. Πήρε, πήρε με βρήκε. <σίλες> <πήρες με βρίκες. σίλες> τι είναι αυτά. Κάτσε τώρα και έχουμε φτιάξει και δουλειά κουμπανό λόγο. Τι γίνεται. Έλα, λέγεται. Ένα πολύ μέρε και πιάσει και θα μου φτιάξει δουλειά. Κατά μα διέσουν. Σαλά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι στο Σάββατο, στο αντριατιστικό, Θεσσαλονίκη, τώρα μεθάριο το 22 του μήνα του 8 η ώρα, έχουμε εκδήλωση για την κούπα και την Πριγάδε. Εμπειρία από τι μπριγάδε στην προηγούμενη χρόνια. Το θα παίξει και στη σελίδα. Θα σα δείω και το link με το event στο Facebook να το προβάλει. Είναι πολύ καλή εκδήλωση, πολύ ζωντανή, Γιατί παίζουν τώρα, μην την ξεχνάμε την Κούβα τώρα. Οι Αμερικάνοι έχουν κάνει τίποτα. Τι έχετε, Μωρή Κούβα! Στο μυαλό μα την έχουμε. Ναι, στο μυαλό μα δεν θα κάνουμε και τίποτα. Ο Κασελάκη ε... να και... έχει πάρει ήδη πουρα, έτοιμο είναι. Ναι, ναι, ναι. Mm. Φτάξει, και ο Κένεντ είχε πάρει πουρα. Και αναβγάλει το χρόνο λέει, που θα απευθύνουν όταν έκανε τον αποκλεισμό. Άκου τώρα να σου πω τι βαμπάτζα κάνανε πάλι mm. κύριε, οι ΗΠΑ. Τι χώρε που συνεργάζονται, λέει, που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. <laughs> και είχαν βάλει την Κούβα μέσα. Του είχαν μπλοκάρει από τράπεζε, από τα πάντα. Και τώρα έρχονται και φτιάχνουν μια δεύτερη λίστα και λένε οι χώρε που δεν συνεργάζονται στην καταπο Βγάζουμε κούπα από αυτή τη λίστα και μα κοροϊδεύουνε. Και την άλλη, την πιο σοβαρή, την έχουν κρατήσει. Τώρα τα χαγίρετε. Θα πάση σε όλα αυτά βραβεύουν να τα, τα καταγγέλνουμε. Γιατί ο κόσμο νομίζει ότι όλα πάνε καλά, ότι έχουν καταργηθεί αποκλεισμό, ότι όλα είναι υπέροχα, αλλά δεν ισχύει. <Κιλίξε> <Κιλίξε> Παλάκια τα αεροπλάνα που έρχονται στο αεροδρόπιο περνάνε μέσα από τον καπνό. Φαντάσου τους τουρίστε. Ωραίο! <laughs> Ωραίο! Εφέ, είδες? Φθες. Εδώ το Άγιο Φως έρχεται και το καταβρέχουμε με τις μάνικες για το καλωσόρισες. Παντά... Εμείς έχουμε ένα εφέ πάντα στα καλωσορίσματα. Ο τουρίστες που έρχεται στην Ελλάδα του Μητσοτάκι περνάει μέσα από του καπνού του τόρου μας! Και επειδή όλοι πασόκ είμαστε όπως γνωρίζουμε και επειδή παλεύουμε να φτιάξουμε ένα καλό Πασόκ Το παλεύει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους Πασόκο δεξιούς, ακροδεξιούς που φέρνει Το παλεύει και ο Ανδρουλάκης και ο Κασελάκης και η Νέα Αριστερά Όλοι θέλουν να γίνουν ένα Πασόκ, ένα καλό Πασόκ Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε αυτό, έχουμε αυτό το Πασόκ που έχουμε, το ξέρουμε όλοι Με τον Νίκο Ανδρουλάκη και του υπόλοιπου πρόεδρου, καμιά δεκαπενταριά, που θέλουν όλοι να γίνουν πρόεδροι. Ε, και βγήκε ο Κώστας Καναλήρης, παλιό τέλεχο, από το παλιό καλό Πασόκ, να μιλήσει και να δώσει τη λύση. Και λέω λοιπόν, αυτή τη στιγμή πρέπει να ξαναμαζευτεί η βάση τη παράταξη και αυτή τη φορά να είναι ο πρωταγωνιστή στην πορεία ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Την αμφισβητείται ο αρχηγ όμω. Πάνω θα και δεν μπορεί να τι εκλογέ. Έχει ε, ανάγκη το Πασόκ αυτό αρχίσει. το πράγμα τώρα. Έχει ανάγκη να ξαναμαζευτεί η βάση τη παράταξη και αυτή τη φορά να γίνει πρωταγωνιστής Αυτό δεν το πρόσια. κατάφερε ο, ο Νίκο στην προηγούμενη φάση. Ναι. Πρέπει λοιπόν τώρα ε, να μα πει πόσο Πρέπει η να αυτή αυτή Η επανεγκίνηση είναι εκλογή από τη βάση για να μπορέσει να έρθει ο κόσμο, οι εκατοντάδε χιλιάδες και να έρθουν στο προσκήνιο να κάνουν το άλμα. Άλμα. Είναι ήδη στο χείλο του γκρεμού. Ε, με την πρόταση του Σκαδαλίδη για το άλμα, ίσω είναι μια λύση ριζική. Και νομίζω αυτό θα έλυνε πολλά θέματα, αλλά είναι η ώρα τώρα για τέτοια καλοκαίρια. Έρχεται από Σεπτέμβρη για να μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Από 3 Σεπτέμβρη και μετά για την ακρίβεια, επειδή μιλάμε για το Πασόκ. Γεια σα, ρε Απόστολε. Έβλεπε. Ποια Να σου πω, αυτό ο Μητσοτάκη με τον άλλο τον Υπουργό, αυτό τον. Πώ το λένε, το ξεχνάω συνέχεια, Μωρέ, που πήγε το πρωί. Τον Υπουργό, το Βορίδι. Τον άλλο, ρε, που ήταν στου μπάτσου στους παλιά. Το Θεωδρικάκο. Ναι, αυτό, αυτόν τον Άγιον άνθρωπο, τέλο πάντων. Αυτό, σπάτους. ναι, ναι. Κάνουν πολύ καλό έργο, ρε, παιδί μου, οι δυο του. Την πόρτα το πιο πάνους. καλό. Και αρχίζουμε πια να βλέπουμε και ενδείξει αποκλιμάκωση των τιμών. Μπράβο! και έβλεπα την άλλη φορά κάτι κολόγιε και είχαν ε, ε, Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή τι να πει αυτά τα ζώα, ρε παιδάκι μου, τι να πει αυτά τα ζώα και βγαίνουν και μα κουνάνε τον τάχτυλο τα καφίτια. <ΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> Όλοι φίλε μου καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνετε? Όλα καλά. Να σου πω, γιατί μα το κάνετε αυτό, ρε φιλαράκο. Μα βάζετε την τώρα έτσι στεναχωρημένη, ξέρω εγώ, και δεν μπορούμε να φάμε το μεσημέρι. Σα διαβεβαιώ ότι υπήρχαν νύχτες που δεν κοιμόμουν. Ξέρω τι την έχω εγώ τώρα με το Μιτσοτάιρα. Επειδή και... έχετε καλοκαίρι για τι δίαιτε <laughs> το κάμουν. Ή από τη στεναχώρια τέλο πάντων να μην τρώσει, ή να σου τα τάντερα και να χάσετε να κυλό να πέσουν οι κόλοι για την παραλία. Έτσι να σκεφτόμαστε. Έλεο, ρε φίλε, έλεο. Έλεο, ξέ Έλα μωρή, κάβλα για να θριακώσουμε. Τι θε, ρε Μαλάκα. Α, ανθρωπή σου, ηλία. Τόσα χρόνια ηλία είσαι. Σεύρε, μαλάκα, μα... πάντα ήμουνα. Λοιπόν, έχω διάκελμα, ρε Μαλάκα. Είσαι από το κοριό. Ο ηλία από το <σχει> κοριό που λέμε. Άκουμο, ρε. Λοιπόν, προ του μαλάκε που βαρά τη γυναίκα του. Βρε ζώα! Τι πάτε και τι βαράτε τι <σχει> μαλάκα. Ναι, κανένας. αλλά μπορεί να είναι τσαντρική σχολή, σαν του Σαμάρα, θυμάσαι. Εγώ επειδή είμαι τη ευθεία τσαντρική σχολή. Και να το παραδεχθεί. Και αυτό το κάνει με αντρικά χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση το παραδε Πατέχθηκε και ο ίδιος. Έχει αντιλικά χαρακτηριστικά ο Αποστόλης. Δεν είναι αρχαιό, <Κι> Δεν σε κατάλαβα γιατί δεν σε ακούω. Ο άντρα, ο σωστό παιδί μου, τσαντρική σχολής ξαναλέω. Παλιά σκοπή. Όλε αυτέ τι ατάκε τι έχουμε ακούσει από διάφορου καταγερού και τη συγκεκριμένη κάστας ανθρώπων. Ο παντελονάτο λοιπόν πάει μετά, την πλακώνει στο ξύλο, αλλά λέει το έκανα. Άντρα. μαλάκα, αν είναι δυνατόν, εγώ που με βλέπουν όλοι σκατόφατσα, και μάλιστα σπούμαλα. περιστατικό θα πάει με την πρώην γυναίκα μου και τα παιδιά όταν ήταν στο παρμάρι. Και έρχεται μια γριά αμαυρωτημένη και λέει τη πρώην γυναίκα μου. Αχ, κακομοίρα μου τα τραβάσα Θα δεί να πει ξύλο. Εγώ μαλάκα δεν έχω αγίξει γυναίκα του ποτέ. <laughs> Ήμουν σίγουρος ότι δεν έχεις αγίξει η γυναίκα ποτέ. <laughs> <sailing> Για κανένα λόγο όμω. Φαίνεται ο άνθρωπο που είναι λάστιχο. <shippen> Εγώ ενω μεταξύ, επειδή έλεγε ο μου σχολεμένο είσαι ανθυρόστο. Επειδή με έτσι αφυρόστομο και φωνάζω και βρίζω τέλος πάντων. Όλοι λένε το όπως και εσύ στην αρχή γνωρί, <shippen> <smic> στήριζε στον Σαμαρά χωρίς ρατσιστής και ομοφοβικός. Ναι μαλάω κατ' ό,τι υποστήριζε στον Σαμαρά μη ήταν ο καλύτερος... Είναι εποχή όπως και τώρα καλύτερα ο, καλύτερος και, ο και σας γαμάει όλους Μαλάκα, Δεύτερον! Επίσης άνθρωπο που δεν είναι νομοφορικό ρατσιστή, φασισταριό, ναι Εγώ, εγώ μαλάκα ομοφομικό. Όχι, αντιρατσίτα, ο Μητσοτάκη, λέω. γενικός αντίφα, αντίρα, αντιόμο όλο. επειδή δεν σημαίνει ότι είμαι φασίστα και Καλά μερικά πράγματα μαζί πάνε τώρα. Ρε, μαλάκα, πετάχει, ο να πει για το, κασελάκι. Ο κασελάκι είναι κούκλος, τώρα, το παιδί, Μιλάμε, Και είναι και πολύ είναι και παιδιά, να το Του χρόνο κασελάκι σαν οικονομίας με γαμώ η το μισοτάκι. Σας όλους. στόμα σου και στου αυτή. στο γυάλου. Αγαπημένοι πάντα, αγαπημένα ελληνόπουλα μα ενώνει ο κοινό σκοπό, ο τόπο κτλ. Τώρα έχει έρθει η ώρα να πάμε τουαλέτα και όπω θα πάμε μέσα στη λεκάνη θα βρούμε το στίγκα. Βγήκε μέχρι και ο, ο Ή, δεν ξέρω, Πατέλης με ύφος Λουδοβίκου και είπε ότι θα καταργήσει λέει και το εποχικό επίδομα ανεργία του σερβιτόρου, της Καμαργέρας και όλων όσων δουλεύουν νυχθημερών στον τουρισμό για φραγκοδίφραγκα. 700.000 Έλληνες... Κύριε, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη ένα λεπτό, θα ήθελα να χρησιμοποιήσετε τα τρία άρθρα, θα ήθελα να το ανακαλέσετε. Τι είπατε? Είπατε όχι. Ή... Έχω μπερδευτεί, συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, όπως θέλετε γραφτεί, το, δεν με πειράζει. Μας το καίει. Θα σβηστεί από τα πρακτικά. Ναι, συνεχίζω. <συσκλίδι> Μάλιστα. <συσκλίδι> εξυπνάδες έκτης δημοτικού και όχι μόνο εξυπνάδες, ρατσιστικές, φασιστικές εξυπνάδες από τον Πρόεδρο των Σπαρτιατών, Για τον συνεργάτη του και σύμβουλο του Πρωθυπουργού, τον Πατέλι. Φτάσαμε στο τέλο, όπω κάθε παρασκευή έχουμε τι παραγγελίε, σα αφιερώσει. Πατήσαμε για το κουμπί στο καζανάκι που συμβαίνει πάντα σε τέτοια πράγματα. Και πρέπει και οφείλουμε, είναι χρέο στην αξιοπρέπεια και στην καθαριότητα γενικότερα. Όπω κάθε παρασκευή έχουμε τι παραγγελίε, μα πάνε στι διαφημίσει. Αμέσω μετά Γιώργος Γιώργο Πέρο, μακαζουμε εμεί τα υπόλοιπα τη Δευτέρα γεια σα. Έλα, τι κάνει. Καλά. Ήταν να κάνω μια παραγγελία για την παρασκευή. Γυναικονίσει λέγεται και είναι τουσχολία, είναι τραγουδάκι ωραίο. Στο των γυναικολογικών εατρίων, από ελληνικά δεκά Έχει οταμάδα, σε λίσσα και και ένα Πριν να τη σύζυγο είχατε άλλε Έχει ένα του Χριστου, την αφήσα. με Εδώ είναι ορθοδοξία! Εδώ είναι το παλατάκι του Χριστού, το σπιτάκι της Παναγίας Βίβλια, μέσα Με λένε Σόνια, είμαι δαιμόνιο! <συμίλια> Νέο Αποστολή. Ναι, ναι. Θα ήθελα να ζητήσω μια αφιέρωση. Για ζητά. Για την Παρασκευή μα γίνεται ο νόμο τη Δημοκρατία μαζί με τι δηλώσει του Σκοτσελίνου που δεν είχε να φάει χάμπορκετ, καθώ επίση και τι δηλώσει τη οικογένεια που ζούσε στην Οδόμη Ραμπό. Ωραία τα ζητάτε όλα αυτά. Δεν βρέθηκε ένα να ζητήσει όμω τον κούλια που λέει για μένα, που λέει ότι ο Αποστολή ήταν άντρα κτλ. Ε, ε κοτάρε. Δεν δώ, δώ, βρέθηκε ένα να δώ, πει τη δικαίωσή μου από τον κούλια. Βάλτε και αυτό, βάλτε και αυτό. Έχει ανδρικά χαρακτηριστικά ο Αποστολή, δεν είναι πιο. Yeah. Τα λέω εγώ γιατί δεν τα ξέρετε γι' αυτό, έλα γεια. Yeah. Σε περιμένω να θει και πάλι, μαζί να φτιάξουμε χάμπορκερ. Τα νύχτα να νιώξει στα χιόνια. Να τραγουδούν σαν δέντρα πάλι τα κι Σε περιμένω και πάλι μαζί να φτιάξουμε μπακαλιάρο κορδελιά. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Καζολάδε Ζήτω... ανάλαδε και Ζήτω... το φαγητό των μαλάκια για λατζίνη. Τα Να κρατήσεις το ρημο το σπίτι σου και μόκο Να μιλεί ο κόσμος να μιλαιό και εγώ Να γυρίσεις λίγο ρα σου δεν το έχω Τα πάλι στο Έλα αποστολέ. Έλα Για παρακολουθή την Παρασκευή Λέγε Νομίζω μέσα σε αυτήν την εποχή της Της από Τελειώσατε. Μπορεί να είσαι τέλειος, μπορείς να με μαντρώσεις Μπορώ να ζω χωρίς αυτό, μπορείς να με σκοτώσεις Δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι Θα βρω επιτέλους μια δουλειά, μια πόρτα να χτυπήσω Θα κατουρίσεις μια πόδια να έρθω να την πεινήσω Καλημερίζω τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Καλημέρα κύριε Πρόεδρε Καλημέρα κύριε Άφια Έχετε μια ικανότητα και, και άλλη πολιτική αρχή αλλά εσείς βγάζετε Με σκέφτεσαι μπορείς να με προδώσεις Για εσχάτη προδοσία είναι 6 μέτρα και μου δει Θα τους αφήσουμε Ποιο δυνατά θα τους αφήσουμε Άρη! Ναι, Αποστόλη. Ναι. Έλα, Αποστόλη, σε ποιε επιπέδρε. Έλα, Εκολαία. Λοιπόν, Αποστόλη ήθελα μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Ναι, για πε. Υπάρχει ένα τραγούδι, περηφάνεια, δεν ξέρω αν το έχει υπόψη σου. Εν περιπτώσει, όλου αυτού του ψευτοαριστερού που λένε διάφορα, που κάνουν διάφορα, αλλά τελικά δεν είναι ακριβώ αυτό που εμεί εννοούμε. Αν το θέλει έτσι, αριστερή, μπορεί να το ταιριάξει με βάση το τραγούδι, θα το καταλάβει, ένα να ταιριάξεις πολλά πράγματα που έχουν πει. Ακόμη και σήμερα που μιλάει ο, ο Σίμνος, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που σου λέω. περιφάνεια λέγεται, εντάξει. Μιλάει για τον Νίκο Μπέλο το. Έστω μα πρέπει να μου Είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος εργάστηκε. Να γίνει κόκκινη, αν να την Κυβερνώσα, πατριωτική σύγχρονη αριστερά. Σκεφτό να μην καταδεχθεί. Ποτέ σου να βαδίζει. Είμαι κρυό. Με το κεφάλι σου ψηλά. Το δίκιο να ταινίζει. Το ΝΑΤΟ μίσο, ξεχνά ξεχνάτε. Είναι αμυντική συμμαχία. Α, μυ, ναι, αμυντική συμμαχία, αλλά. Είναι μια ιερή αμυντική συμμαχία. Α, αλλά... Σαν κοινό το γαλυφαλό, Είδα Μίδα nee την αυγή chief, <anoan> να την κρατάει Αυτό θυσινα σύμβολο Μιας σύγχρονης αριστεράς η οποία δεν δεμονιοπεί τη λέξη κεφάλιο αλλά την βλέπει ω ένα εργαλείο για την ευημερία. μην παιδί μου να Συρίζω το πρόφιλ του κληρικού Αν η είναι το μαράκι υπερητερού Το εκκούκου δε μου κάνε είμαι δούλος του Θεού Καλησπέρα Αποστολή. Καλησπέρα Φρέντ. Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα σου ήταν εύκολο. Θα δούμε ανάμεσα πορτά ζητήσεις. Την κυρία αποζήτησα τον Πάριο. Έχουμε καιρό να τον ακούσουμε. Τα CD του Πάριου. Του Πάριου. Του Γιάννη Πάριου. Του Πάριου ναι, του Πάριου. Εντάξει. Ναι, γεια σα, καλημέρα σα. Γεια σα, καλημέρα σα. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα CD που βάζετε στη Real News του Πάριου. Του Πάριου. Ναι, ναι. Του Πάριου, κυρία μου, του Πάριου. Του Πάριου, του, πα... του Γιάννη Πάριου. Όχι Γιάννη Πάριου, Γιάννη Πάριου. Σα παρακαλώ πολύ, το τροβαδούρο του έρτο θα προσέχουμε πώ το λέμε. Τα CD που βάζετε, όχι τα DVD, τα CD. Ναι, τι έχουν. Του Γιάννη Πάριου. Αντε πάλι Πάριου. Εχθέ πήρα μία εφημερίδα ναι. από την πλατεία τη Κυφυσιά και CD Τι μέσα δεν είχε το κουτί Α, εκεί φτάσαμε, είδες η κρίση και καλά να κλέβουν στην ταπετσόνα κλέβουνε στην πλατεία της Κυφισιάς, τα DVD του Πάριου Ναι, δεν ξέρω τι κάνουνε Ακούνε Πάριο στην Κυφισιά βέβαια ακ... γιατί να μην ακούνε Πάριο στην Α, η κρίση ε, Γιατί δεν εγώ... ακούς Πάριο στην Κυφισιά Μπορεί να ακουστεί, να περνάς από ένα σπίτι στην Κυφισιά και να ακούγεται απορώμε καρδιά μου Γνωνούμε. Εγώ μαζεύω τα CD του Πάριου, του Γιάννη Πάριου. Που τα βάζετε από το 70 μέχρι τότε. Το... Από το 70 δεν υπήρχε εφημερίδα με δουλεύετε. Και λοιπόν πήρε χτε την εφημερίδα τη χώρα Τέσσερα χρόνια υπάρχει εφημερίδα. Αυτό είναι λάθο τη εφημερίδα. Δεν είναι του Περιπτερά. Μπα που το ξέρετε ότι δεν το σούφρωσε ο Περιπτερά ο Κυφισιώτη που δεν ακούει Πάριο. Ακούει πάλι δεν ακούει ο Κυφισιώτη. Απ' τη Δαπετζόνα θα ήταν ο Περιπτερά. Γι' αυτό έκλεψε το CD. Η εφημερίδα ήταν σφραγγισμένη. Είναι Την τραπεζόνα, ο περιπτερά. Δεν υπάρχει άλλο να μιλήσω εκτό από εσά. Με μένα. Με Όχι. Φελοδέρα. Θέλω κάποιον άλλο να. Βιβάλτι, ακούνε την κεφσιά. Βιβάλδι από την Ερυθρέα και πέρα. Πάριο για κανένα λόγο. Ο περιπτερά, το τσογλάρι που είναι από την τραπεζόνα, που είναι και κλέφτη. Σίγουρα έχει ανοίξει κάποια τράπεζα. Είναι Δεν επικοινωνούμε. Πώ δεν Πάμε, αλλά θα έρθω και θα δω του βιαστιντέ σα. Μη μου απειλείτε εμένα. Με, με προειδοποιείτε. Δεν, να σε δεν πήρασα εγώ 5 ευρώ, 4,5 ευρώ για να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 Αν του αλλάξω, Πώ αλλιώ θα γίνει την πίστη μου να κρατήσω. Αν μωρά. Θα να τα μου καιριά. Η επισμηρίδη είναι του σαντανά. Αν το κάτω, θα Ναι, γεια σα. Απόστολε, είσαι. Ναι, από Γιάννενα. Καλόςτονα. Θέλω μια φέρος που θα μου κάνει για την Παρασκευή. Στου ανακριτέ και στου εισαγγελεί, το τραγούδι του Καραϊσκάκη. Και άμα γυρίσω, θα βγάλω. Θα τα ίσα. Ναι, ναι, ξέρω, θα τα ίσα. Έτσι. Έγινε. γιατί μα έχουν σπάσει τα νεύρα. Χε του ρε, μπήκε η Έχω ει τον κούρσο Και τώρα, κράστε μου τον Μπουτζον. Του Υιολιά, και του Φερλέκια. Θα πάνε που μισή π*** ο και δεν θα τους περισσεύει Όταν κυρίσω θα τους χάμω σύμω. Θα γαμίσω ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα μας θυματήσει κανείς Και αν αργήσω δώσ' τους κι αυτό είναι τα δύο που τα δυο Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο hey. Όταν άλλο δε θα μαρτήσω Αν θα φύγει κάτω πίσω Και θα μετανοήσω Προτού την τελευταία ανάζα μου να αφήσω Άλλο αγαπάμε αλήνους Άλλο μου φιλοφίλους Αν τον είχαμε και πόλες Τα αγαπούσαμε και σκύνο Ζήνω η αλλοσύνη Ο παράδεισος κοντά μας Η απιστη μακριά μας Κι απ' τις άλλες οικογένειες Καλύτερη μας Και νούμερο 3 μια παραγγελία που θέλω εδώ και πολύ καιρό Να βάλει τον Άδωνη να λέει ότι η συγκάλυψη πρέπει να υπάρχει δόλος για να υπάρχει συγκάλυψη Και ότι εφόσον δεν υπάρχει δόλος δεν υπάρχει συγκάλυψη Η Νέα Μαγρατία δεν θέλει να συγκαλύψει τίποτα στην υπόθεση Ούτε έχει λόγο να συγκαλύψει τίποτα Μετά από αυτή την δήλωση του, να το βάλει να λέει αυτό που είχε πει: Ότι «Έμα και τι θα πει ο Υπουργό Κοινωνία, θα βγει στη Βουλή και θα πει ότι τα τρένα δεν λειτουργούν καλά. Γιατί αυτό για μένα ακούγεται δόλο. Θα σας πω κάτι, κύριε Στούμπουμ. Είσαι ο Υπουργό Μεταφορών. Μπορεί να πα στη Βουλή και να πει ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Σα λέω ένα μικρό, ένα μικρό αντίλογο. Είναι πιθανό ο Υπουργό να σκέφτηκε: Είναι πιθανόν ότι αν εγώ ω Υπουργό να πω ότι έχουν ασφάλεια στα τρένα, δεν λειτουργού στην Allana. Με το σλαύρο στο χέρι κάνω φράγκα Δεν θε πληρώνει ο ύψης το σρεμάκα Τι χρόστα αν πειράζα το γυμνό σαλιάγκα Τα μάτια σου δεν βλέπω παρά έξω απ' την παράγκα Στο γυναικότητι μια βεφθένα πιπίτσα Έχει ένα όριο μαζί της νεκρό Έχει δύο καμάτα γραμμένα σε λίσσα Και στη Ενώ που εγώ ένα τραγουδάκι την Παρασκευή του Μίβο. Καλημέρα Ελλάδα Καλημέρα Ελλάδα Καλημέρα Θα μαυσιφίσεις Τι γίνεται Καμίσου Όλα σου τα λέω Τίποτα δεν κρύβω Πολύ με υποτίμησες Εγώ μονάχα λίγο Σκέφτηκα Ελλάδα Να σε αφήσω να φύγω Bye bye my darling Δεν το βάλα κάτω Και προσπάθησα κι άλλο Να σαν και σένα Πιο πολύ τον καβάλο Δείτε εδώ τον άνθρωπο Στο δ Τι έβαζε συνεχώ και να Στο αεστό δεν έβαζε. Να πετάξω καπέλα και το ράπτησιμό μου. Και να αλλάξω τη ζωή και το φέρσιμό μου. Ξεσκονίζω. Καλημέρα Ελλάδα, να μου ζήσει για πάντα. Να τιμάς με παρελάσει το του σαράντα. Οι Έλληνε πεθαίνουν, δεν σειρδικολογούν. Να κρατάς το κεφάλι, ψηλάς τον αγώνα. Και να βγάζει για κυβέρνηση το ίδιο κόμμα. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Και με κούτσο γονιώνει. Κρυπεί ερμανδρονίδα μέσα στη βαλίτσα. Σε δίλημα μπροστά στον κρεμό. Τα μοιράτε με τη διόγκα, μηλίτα σκέδει. και ενώ να δαπρετεύει. Μια Να κρατήσει σπίτι, σου και μόκω. Να μηλαέ ο κόσμο, να μηλαέ Μετά θα σα πω, γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβω να σε ξαναπάρω. Θα ήθελα βασικά αν μπορούσα να στείλω το ανανόρισμα του Αϊδανίδη, το βλεφαρό σε όλα τα παιδάκια στην Παλαιστίνη. Και θα ήθελα αν μπορούν να το ακούσουν όλοι οι να πάρουν τα παιδάκια του σε να τα σφίξουν πάνω τους, αλλά να τα κάνουν να καταλάβουν πόσο τυχερά είναι και να τα μάθουν να εκτιμούν την ανθρώπινη ζωή. Να την ανθρώπινη ζωή. αυτό να τα που Έλα ύπνε πάρτο σε μετάξι επάνω βάρτο σιγά κι από antu ni rutu iska This are